Γεια σου Αποστόλη, yeah. ακούγοντας αυτά για το φαρμακονήσι, θυμήθηκα τι είχε γίνει τότε με την καταστροφή της Μίγμης που οι πρόσφυγες πήγαιναν μέχρι τα συμμαχικά πλοία και οι σύμμαχοι τους έριχναν μέσα στη θάλασσα για να πνιγούνε. Ναι, αλλά είναι διαφορετικό γιατί τότε οι πρόσφυγες ήταν Έλληνες. Ναι, ναι, ναι. Άλλο Έλληνα, άλλο υπάνθρωπος. Σου, α, συγγνώμη, να τα λέμε. Τότε που έγινε ο συνοστισμό που είπε η ρεπούση. Ποια ρεπούση? Α, η Ρε που ψηφίζατε και βγήκε βουλευτή, ναι, ναι. Ναι, ναι, τότε με τον συνοστισμό που πέφτουν στη θάλασσα και πηγαίναν στα καράβια των συμμάχων και οι τους του φερόντουσαν ανάλογα. Κατάλαβε? Ναι, ήταν Έλληνες, Ναι. Κατάλαβαν να λε. Α, όχι, εγώ το ναι. λέω. Κατάλαβα. <ΣΣ> Δεν έχει πει κανεί στον Περδετέρ η Αποστόλη ότι οι άνθρωποι αυτοί χειμωνιάζει και βάζουν τα παιδιά του στα σκάφη γιατί τα πάνε διακοπέ. Αυτό είναι ο λόγο που έρχονται στην Ελλάδα. Έτσι. Λοιπόν, στιγμή... Αν το πει έτσι, μπορεί και να του λυπηθεί. Όχι τίποτα άλλο για να ενισχυθεί ο τουρισμό και να κάνουν το χαρτί τη Λαν... μεγάλη Όλγα Κεφαλογιάννη, τη Υπουργού. Ε, θα του μετράει μετά, ανά κεφάλι μετά. Το γραφείο τη Όλγα στο Υπουργικό, σε ποιον όροφο στο Μέγκα είναι. Σε ποιον όροφο. Εκεί που είναι δίπλα στου δημοσιογράφου, στο κανάλι που γύρουν κατευθείαν. Λογικό. Να σου πω κάτι, είδε τι έγινε με τον πρόεδρο των βιομηχάνων στη Γερμανία. Το πήρε χαμπάρι. Πού είναι μπλεγμένο, ο Πρόσε, πρόσεξε, πρόσεξε, πρόσεξε. Έλα, μωρέ, λίγο πλεγμενούλης είναι σιγά. Ακού, ακού, ακού. Είσαι βιομηχανό, είσαι βιομηχανό Γερμανός. Φτιάχνει ένα αμυντικό σύστημα. Κάνει 100.000. Η Ελλάδα που χρωστάει δεν υπάρχει περίπτωση. Τώρα χαμπάρι. σκέψου εσύ τι θα ήταν, σκέψω τώρα εσύ. Θα ήταν ανέκδοτο. Γερμανό που να μην είναι σε μίζα. Σωστό, δηλαδή, δηλαδή, δεν είναι χαμπάρι... ανέκδοτο. Ναι, Ναι, στο αποστόλη Εγώ! Γεια σου! Yeah. Γιατί δεν το σηκώνει, βρε Αποστόλι! Το τηλέφωνο από τη μία η ώρα το παίρνω! Είχε κόσμο, μάλλον! Είχε κόσμο! Ναι. Τι θέλετε τώρα! Τι θέλω, το αποστόλη Εγώ είμαι, τι θες λέγε, Μίλα! Αμάρι, oh, τι φωνάζει, γιατί φωνάζει! Έχω νεύρα! Έχεις νεύρα! Ναι! Γιατί? Τώρα τι να σου λέω! Ε, μη, μη Έχω νεύρα μη... με το ΣΥΡΙΖΑ! Δηλαδή είπαμε, λίγο! <laughs> στην α μαζευτούνε! <laughs> Πρω πώ τολμηνά, από τι 1 η ώρα σε παίρνω τηλέφωνο. Τι θέλει, παίρνει, με έφαγε. Ναι, σε έφαγε. Λοιπόν, άλλη φορά θα το σηκώνει, Τόρκο. Ωραία, τίτα. δεν θε να μου πει τίποτα από καταλαβαίνω. Να μου πει ότι παίρνει από τη 1 η ώρα, ότι έχει να συνασχετήση που δεν με βρήκε. Αυτό θε να πει μόνο. Όχι, Και δεν γιατί... ήθελε να πει κάτι από την αρχή, απλά πήρε να με τεστάρει. Δεν παρέσουν εμένα αυτά. Αυτά στι σχέσει είναι καταστροφικά. Α, έτσι, έτσι. Ναι, άντε <χω> γεια, χωρίζουμε. Γεια. Γεια Συρωτολή, να πεθυμίζω προ το κοινό ότι στον προπολογισμό στο του 12 νομίζω, αν θυμάμαι καλά, η σελίδα που έγραφε για τι εγγύσει των τραπεζών, δηλαδή τι δίνει εγγύηση. Μια τράπεζα για να πάρει το δάνειο, Έτσι. Ναι. ναι Έρασε λεφτική, έξω να το θυμάσαι. Ξυφίστηκε λευκή η σελίδα. Εντάξει, παιδί που θα το βρίσκανε μετά, θα το συμπληρώνανε. Και σε πώ κάνει έτσι, πρώτη φορά ήταν. Πρώτη φορά το όμαθεση. Θα γράφω τι θέλαν, δηλαδή πάνω. Σούμε στου δίνω εγγύσαι ένα κουλούρι, ξέρω εγώ. Μόλι τώρα το θυμήθηκε. Σε πώ εμάς... φορέ έχει γίνει. Επειδή το οτόμαθεσ και εσύ κάτι que cuñece ¡Ah, esto! Ε, καλημέρα. Καλημέρα. Ερείολογέ δεν είναι εκεί. Ναι. Ως, ε, μπορείτε να συνδέσετε στο, με το τμήμα με τι επιταγέ. Και δείχμα έτσι. Ότι έχουμε και τμήμα για επιταγέστε ειδικό και υπάρχει μια υπάλληλο που δουλεύει και μιλάει για αυτό το θέμα το όλη μέρα. Κατάλαβα που έπεσα. Μα καταλάβετε <laughs> που πέσατε αλλά για εδώ ήσασταν κιόλα. Λοιπόν. Ότι έχουμε φτιάξει τμήμα ειδικό για επιταγές. Τι επιταγέστε. Έχουμε ένα άλλο τμήμα για τα DVD, ένα τομήμα για τα συντ. Λοιπόν, λέει ότι θέλει να σύνδεσαι με και με το συγκεκριμένο τμήμα. Ποιο τμήμα, νομίζω ότι υπάρχει τμήματα τέτοιο. Λοιπόν, ναι, Υπάρχει ναι, ένα τμήμα για την πέντε σελίδα για την έξι σελίδα και ένα τμήμα από εδώ και τα τμήματα και έβαμε να μιλήσω για τις επιταγές και κερδίσατε τις κέρδισα, τις κέρδισα αν τις κερδίσατε να δώσετε λεφτά να φτιαχτεί το τμήμα τώρα να σου κάτι άλλο το ξηρό, πότε βλέπεις σύλληψη δύο εβδομάδες πριν τις εκλογές μία εβδομάδα πριν τις εκλογές πότε δίνεις έτσι σύλληψη εκεί γύρω πάντως εκεί γύρω ε και αν έρθουν και απόγευμα. εθν Να σου ρωτήσω κάτι. Απορεί τώρα και ο Θήμιος και στεναχωρείται και αγχώνεται με τα μηνύματα που στέλνουν για το φαρμακονήσι. Όταν αυτά τα που στέλνουν τα αυτά τα μηνύματα βλέπουν φωτογραφίες των παππού τους με λάφυρα τόματα και κεφάλια αγωνιστών. Περιμένει τίποτα καλύτερο. Φασισταριά και τότε, φασισταριά και τώρα. Καμιά διαφορά, καμία. Όχι, το βασικό είναι όμως ότι προχωράνε οι κοινωνίες. Φέρε που να πούμε, δηλαδή πρέπει να φέρουμε τράγο ρε φίλε για να σε πιάσουμε να μας κάνει ευκέλεο. Φέρε τράγο, Έλα, φέρε τράγο, έτσι. να κινηθεί και η αγορά φίλε. Έτσι, να κινηθεί και η αγορά έτσι. δεν κατάλαβα, αυτοί θα γίνουνε κλέφτες. Έτσι έτσι έτσι έτσι φίλε είσαι μεγάλος, είσαι το είδωλό μου, από τη Σαλονίκη σε παίρνω. Έλα ρε φτάσαμε Έ... και εκεί πάνω να είμαστε δόλα. μ' αρέσει. Έλα ρε με την πρώτη ρε τι είναι αυτό ρε. Να σου πω πού τον βρήκατε ρε, αυτό το Σιριζέο, για το τον ρε Γι' αυτό ρε θα πρόμεσκά τα 500 χρόνια Αυτός μας για βρήκε Για που νομίζουν τώρα ότι στην Ουκρανία η επανάσταση γίνεται Είναι λαϊκή και γίνεται για να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση κορόιδα Όχι Α όχι Δεν είναι γι' αυτό Δεν Για για Λοιπόν, Ήδες. για τον Νότι, τόση προπαγάνδα, τόσο μελάνι, τόσε δηλώσει. Δεν βρέθηκαν ρεπόρ να κάνουν μια χωρέ στο κέντρο να γεμίσουν τα ούκανα το κέντρο. Έλατε, ε? έλατε. Έτσι, μια χωρέ Σημασία ρε, βέβαια δε... σε αυτό έχει, τον σύμφωνα έχει. με αυτά που είπε ο Νότης, ότι ο Νότι αποφασίζει με ποιον θα συνεργαστεί και ποιο θα αποχωρήσει από το σχήμα του. <laughs> σε αυτή την περίπτωση όμω ένα δεν υπολόγισε ότι μπορεί ο κόσμο να αποφασίσει να αποχωρήσει από το σχήμα του. Το Ακριβώ. <laughs> Άκου τι έχουν πάσει την καινούργια χρονιά. Με έχουν πει δύο φορές Γεωργιάζης. Απαπα! Ρε τέτοια προσβολή ρε φίλε να πούμε από κολλητών ή λέγαμε... Φέσει καμίσει κάτι σιγάρι κάποιε κάτι, φιγάρα, κάτι κρασούς, να πούμε. Τι τσιγάρα, κανονικά ή κανονικά, κανονικά Α, κανονικά. Βιολογικό... Γιατί με το κανονικό γίνεσαι. Για. Πες. Βιολογικό, ρε, σε ρε. Αίροψ, αίροψ, ρε. Κάτι, μα... με πάνε Γεωργιάδη, ρε φίλε. Πιο μεγάλη προσβολή στη ζωή μου δεν Κοίταξε να δει, θα μπορούσαν να σε πούνε και Κωστή Θα τους στο φορτίο. Ε, Γιατί, ε, καλέ, και δύο είναι στα όρια Α, όχι, δίκιο. Ο ένας είναι Πώ όλοι. Ναι. Θα μου κάνει λιγάκι το βαλούρδο. Τι θα κάνω. Το Βαλούρδο. Βάλε κέρμα. Τι; Λεφτά παιδί. Μου θα πληρώσει το γίνεται παλούρδο. Έλληνε γιατί θα τον κάνεις. Πως το κάνουμε. Έτσι πω το παραγέλληλε στα Zoombox. Έσαι τα διάλογο χάμω. Να βάλει τηλεόραση. Okay. Εσάς, ας, ας, ας, ας, ας, ας. Δευτέρα και τρίτη, ε, 10 παρατέτα στον Α. Ε, τα βλέπουμε φανατικά, αυτό το ξέρει. Ωραία. Και την επόμενη μέρα το πρωί το ανεβάζουμε στο site μα, το επίσημο site μας, ε, ε, ε, μα, ελληνοnet.gr. Μα αυτό παρακαλώ πολύ και έχει συντάξει το λιγάκι. Σαιμωρι. Εχθές το Χαρδαβέλα ναι. ή και ο Άδωνης. Και είπε ότι έχει δίκιο το κουκουέ για αυτά που λέει για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άμα ακού το δάδενη και μιλάει καλά για τον κουκουέ και στι προηγούμενε εκλογέ ο, ο Μη Τετάγκη έλεγε το κουκουέ με τη σοβαρή του στάση και αμογέλαγε στο σκάι, πάει να πει ότι κάτι δεν πάει καλά. Καλά, μην πα μακριά, μην πηγαίνει μακριά. Εδώ αρχίζει να μιλάει καλά ο Μπάμπη για το ΣΥΡΙΖΑ και να λέει καλά λόγια για το Μηλιό. Ηρέμησε. Μάτια, αυτό μάτια. να σε ανησυχεί όχι για τον Μπάμπη, για το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί η δουλειά του Μπάμπη και των Μπάμπηδων είναι αυτή. Όταν βλέπουν ότι κάποιο προηγείται να πάνε εκεί να γλύψουν. Λοιπόν, λοιπόν, σημασία έχει ο Μιλιός και ο ΣΥΡΙΖΑ που έδωσαν το δικαίωμα στον Πάμπλια να τους πιάσει στο στόμα τους. Ναι, ε, ο Τολής. Αποστόλης. Ο αποστόλης, ναι. Ε, παίρνω τηλέφωνο να πω κάτι. Πες κάτι. Ε, Ότι μου έρχεται μια μπόχα, βρε, Αποστόλη. Μια μπόχα μου έρχεται. Μαϊ ζωρό ψευτομαγρυξιστές εδώ η Ελλάδα. Υπηρόψωμο, υπερανθρώπους που θεωρούν κάποιους λαθραίους και όχι τις ηγεσίε, αλλά τους εργάτες που λιμένους. Γι' αυτό λέω κάθε φορά, κάθε μεσημέρι, δουλειά μου. Μάζεψε όλα τα κονσερβοκούτσια, θα μας χρειαστούν. Θα πάντα σε πορείες και θέλω να ελπίζω ότι αυτός ο κόσμος θα αλλάξει. Ναι. Γεια σου Απόσταλε. Γεια. Yeah. Είδα ένα όνειρο. Oh και εσύ, κι εγώ, τι έγινε, είδες κι εσύ κανένα κύμα μεγάλο να από αυτά που δεν έχουμε συνηθίσει <ΣΣΣ> Είδα κι εγώ ένα τέτοιο όνειρο, το δες <ΣΣ> Φοβάμαι μην γίνει πραγματικότητα, μην ξυπνήσω και μου <ΣΣ> Γιατί στον ύπνο μου κυμάτιζαν όλα, δεν καταλάβαινα, δεν ξεχώριζα <ΣΣ> Ήταν όλα κυματιστά, είχα τρελαθεί, λέω, τι όνειρο είναι αυτό, πανικός Και λέω, Α τσιμπηθώ να ξυπνήσω να δω ακιμάμε, κοιμάμαι. Κοιμάμουν τελικά. Αλλά λέω θα ξυπνήσω, θα κάτσω να το απολαύσω. Και ξέρει τι έκανα? Συν. Sí. Έκατσα και το απόλαυσα. <χει> Κυματιστά. Αποστόλη μου. Ναι. Τι κάνει, Είμαι η Μαρία από Βρυξέλλε με τα Οθωμανικά, με θυμάσαι. Για να θυμηθώ, για να θυμηθώ. Που σου έλεγα για Κωνσταντινούπολη, Μαρή Μαρία Εσύ είσαι, ε? Ναι! Αχ, oh. μανίτσα, πόσο μου λείψε. Θυμάσαι την ώρα που που σε ενταχτήριζα στα γονατάκια μου. Αχ, oh, ναι, ναι, ναι. Τι καλά. Και πήγε στι Βρυξέλλε, Μωρή, στα διάλογα να oh. πάνα να με του Βρυξέλλε σου. Αχ, oh, ναι, και να δει τι με πετυχαίνω, θυμάσαι να. Τι μετυχαίνει, σιγά που του κοιτά. Για τον Μπάγκαλο, θυμάσαι. Α, ναι, τι πιο πέτυχε. Τώρα ξέρει τι με πετύχαμε. Το Σαμαρά! Όχι. σω μέσα σε αυτού πήγαν και τον κράξαν εκεί πέρα στι Βρυξέλλε στην πρώτη επίσημη τηλετή για την Προεδρία το Καλά, ενημερωμένο σε βρίσκω Βέβαια με ενημερωμένος Ότι γίνεται στις Βρυξέλες εγώ το ξέρω Μπράβο Έχω σύνδεσμο Λοιπόν, το πετύχαμε στον δρόμο το Βενιζέλο Πάλι, τυχαία, Κυριακάτικα έτσι Είχαμε βγει για την πισίνα και το Το Βενιζέλο ή το μπάκαλο Το Βενιζέλο το Μα ναι, άσε Τι συνέβη Δεν ξέρω, έκανε βόλτε. Θεωρεί ότι εδώ μπορεί να κάνει άνετα βόλτε. Αλλά ούτε εδώ, ούτε εδώ. Γιατί τι έγινε, Τίποτα. Εντάξει, τον κράξαμε. Ήρθε λίγο ο security του να μα κάνει. Λίγο να μα προσπαθήσει να μα διώξει. Αλλά εμεί ήμασταν βράχοι, παιδί μου. Α, κατάλαβε, εξαφανιστήκατε. Ήσασταν γύρω στενά. Όχι, μα για 10 λεπτά το φωνάζαμε. Μα δέχτηκε πάλι κόσμο γύρω μα. Λέει τι έγινε, Σα είπε κάτι για τα ποδήλατά σα. Και εμεί ήμασταν. Μα τι λέτε, Είναι ο αντιπρόεδρο κυβέρνηση. Καλά του κάνετε. Α σε, α σε. Σω μα που ζούμε, Μα σε καλό βεδάκι μου, για αυτό σου λέω. Εννοείται, ας... εμεί του βλέπουμε κάθε μέρα και έχουμε συνηθίσει, Δεν λέμε κάτι. Θέλω αποσχόληση. Εγώ. Απολυμμένο Coca-Cola είμαι, άμα θέλει να κάνει μια ανακοίνωση για αύριο. Αν θέλει, μπορεί, σε παρακαλώ. Πε την πέση να ανακοίνωσω επί τόπου. Λοιπόν, αύριο στι 6.30 το απόγευμα, υπάρχει η βορία ελεγγύη με του απεργού τη Coca-Cola στο Θεσσαλονίκη. Ελα, γοριμού. μου, Έλα. Το Πασόκ δεν το πιάνει ούτε αστραπέ ούτε κεραυνό. Δεν πεθαίνει με τίποτα. όσο καναφωνάζει ο λαός. Ναι, το Πασόκ δεν πεθαίνει με τίποτα. Αυτοί οι κολόγεροι που ψήφισαν Πασόκ όμω, σιγά σιγά εκιμούνται <στον> που λέμε, εκιμούνται. Να ολοκληρώσω, αγάπη μου. Κοίταξε να δει. Έχει το αλεξικέραυνό του, τον Αλέξη τον Τζίπρα. Το Πασόκ έχει αλεξικέραυνο, τον Αλέξο Τζίπρα. Κατάλαβε. Οπότε θα έρθει πάλι στα πράγματα. Έλα, παιδί μου, καλημέρα. Δεν μου λες, βρε παιδί μου, Κάθε μέρα αυτή η κυβέρνηση μα βγάζει και ένα καινούριο φρύτου. Εχθέ το βράδυ άκουσα, τα λέω γρήγορα, γρήγορα γιατί ο χρόνο είναι πολύτιμος, yeah. Εχθέ το βράδυ άκουσα ότι η Ελλάδα θα επιδοτεί τι επιχειρήσει που θα είναι στην Τουρκία, θα είναι στη Βουλγαρία, τι ελληνικέ βεβαίω. Δηλαδή, εδώ συμπληρώσαμε, τα καλύψαμε όλα και πρέπει να επιδοτούμε εκεί, αντί να τι φέρουμε πάλι πίσω. Τι πράγμα, ποιο άρρωστο νου θα βγάζει αυτά. Πόσοι άρρωστοι, απλώ άρρωστα μυαλά. Τι να πω, βρε, παιδί μου, τι να πω. Αποστολή, δεν το πιστεύω. Γιατί? Είναι πολύ π**δες, είναι πολύ κα**δες. Είναι πολύ... Λοιπόν, το πλεώνασμα πώς το βγάζουνε από τα λεφτά που μας χρωστάν από τα εκαθαριστικά. Για πες μου, έτσι βγαίνει ένα πλεώνασμα. Να μας δώσουν τα λεφτά πίσω και να δούμε πώς απερισσεύουνε. Εσύ πώς νόμεις ότι βγαίνει ένα πλεώνασμα αλλιώ. Ε, μα το ξέρω.